Προδότες διατηρήσαμε τη χώρα ζωντανή έτσι έτσι εμείς οι προδότες διατηρήσαμε τη χώρα ζωντανή έτσι, ένα το κρατούμενο κραυγή απελπισίας από την Υπουργό την Εύη Χριστοφιλοπούλου Την ακούσατε εδώ, παραδέχεται ότι αυτή η προδότηση του το λέει. Δεν το λέμε εμεί. Άλλωστε, εμεί δεν έχουμε τέτοιε απόψει για το πολιτικό προσωπικό τη χώρα, το οποίο έχει και την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν θα μπορούσαν οι Έλληνε ποτέ να ψήφισαν προδότε. Έχει ξαναγίνει, πάει στο νου σα, χωράει στο νου σα. Όχι. Οπότε το λέει όμω η ίδια η Εξοδοφιλοπούλου και μάλιστα στη Βουλή. Έχει καταγραφεί και στα πρακτικά. Ένα το κρατούμενο ότι αυτοί έσωσαν τη χώρα. Δεχόμαστε από αυτό και κρατάμε ότι έχει σωθεί η χώρα. Δεν μα νοιάζει ποιοι την έσωσαν. Αφού την έσωσαν, χαλάει να κάνουν και τις όποιε προδοσίες. Είμαστε μ, Παρασκευή, υπάρχει Σαββατοκύριακο και άλλη εβδομάδα, Είναι η εβδομάδα της απελπισίας. Δεν είναι της απελπισίας, είναι της ψήφου εμπιστοσύνης. Όχι, είναι της απελπισίας. Εγώ θα σας έλεγα ότι μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως είναι η παροχή ψήφου εμπιστοσύνη είναι κοινή απελπισία. Είναι κοινής απελπισία. <στη> <στη> <στη> Μια κορυφαία, ίσω την πιο κορυφαία διαδικασία που έχει το κοινοβουλευτικό μα σύστημα για να επανεπιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση η Βουλή, είναι κίνηση απελπισία. Όριστε, το λέει πολύ καθαρά και δεν μα τα λόγια του, δεν μα έχει συνηθίσει να μα λέει ψέματα. Είναι κίνηση απελπισία. Το έχουμε καταλάβει ο εμεί, το έχει πει νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουν πει και άλλοι, το λέει και ο Άδωνη Γεωργιάδη. Η κίνηση λοιπόν απελπισία θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα απελπισία. Η οποία ξεκινάει από Δευτέρα, αλλά και μετά, και μόλι πάρουν την ψήφο Απελπισία, μην νομίζετε, μέχρι να έρθουν οι εκλογέ, απελπισμένοι. Και όσο περνάει ο καιρό, όλο και πιο απελπισμένοι θα είναι. Και μαζί και με αυτού, μαζί με αυτού και εμεί, όπω λέει μια παλιά κινέζικη επίση μία, γιατί μαζί με την κυβέρνηση πάει και ο λαό. Απελπισμένη η κυβέρνηση, τι θα είναι ο λαό καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν κι ο Σταϊκούρα δουλεύει και φέρνει αποτελέσματα, ο Σταϊκούρα χτυπάει μόνο του, ζήσα να. Παράλληλο έτσι δρόμο, πηγαίνει, δεν τρίβεται με τα καθημερινά τη πολιτική, βγαίνει και κάνει ανακοινώσει. Εδώ και κάνα δύο χρόνια μα μιλάει για το πλεώνασμα, βγήκε και χτε, μίλησε για τρία επιτεύγματα, τα οποία θα τα ακούσετε τώρα και θα συνειδητοποιήσετε όσο τα ακούτε, ότι αυτά τα επιτεύγματα έχουν εκτοξεύσει την ευτυχία σα. Και αν δεν έχει συμβεί, παρακαλούμε να συμβεί αμέσω. Η κυβέρνηση ήδη επέτυχε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση τη διανομή κοινωνικού μερίσματο και πλέον την μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης πετρέλω θερμάνησης και επίκενται άμεσα και άλλες πρωτοβουλίες Η προσπάθεια συνεχίζεται Η προσπάθεια συνεχίζεται ως ο Ραγκομιλάς Προλαβαίνουν όλοι τα δικά όλοι τα βιβλία! Μετά του στόχου που έχει πετύχει ο Σταϊκούρας είναι η γνωστή ρίση Άδωνη Την έχει πάρει και μια ιδιωτική εταιρεία. Την έχει κάνει διαφήμιση όπω ακούτε. Όταν πούλαγε βιβλία, με το τον πανικό στη φωνή να παραγγέλνουμε. Έχει καταγραφεί στη νεότερη ελληνική ιστορία. Εμεί την έχουμε χρησιμοποιήσει πολλέ φορέ και πάρα πολλοί κόσμοι και στην καθομιλουμένη έχει δυσδύσει αυτή η φράση. Όμω δεν μένει μόνο εκεί. Δεν υπάρχει αυτή η φράση για να περιγράψει μόνο την αγωνία του Άδωνη να πουλήσει βιβλία. Έχει μπει με το, την ίδια φόρμα αλλά με άλλο περιεχόμενο και μέσα στην αίθουσα της Βουλής. Πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα των τσιχαντιστών δια μακρού διαλόγου και πολλών πρωτοβουλειών σε διεθνές επίπεδο όπου θα συζητήσουμε όσο εσείς συζητάτε αυτή η κεφάλια. Όσο συζητάτε αυτοί βιάζουν γυναίκες. Όσο εσείς συζητάτε αυτοί επιβάλλουν την τροδ Και είμαι πραγματικά αγανακτισμένος. Και αγαλιά, να σε όσο εσύ συζητάτε αυτικό μου κεφάλια. <Κι> Ή όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε Διαλέγετε και παίρνετε, όλα κολλάνε. Πάρα πάρα πολύ όμορφα Το τραγούδι είναι ελληνικό, αλλά τραγουδισμένο στην Αμερική με ένα συγκρότημα multi, από διάφορους όπως γίνεται συνήθως και με μια απόπειρα της... Αιδού να τραγουδήσει στα ελληνικά, δεν τα πάει και άσχημα, αν κρίνουμε ότι παρόμοια ελληνικά μιλάνε μητέρε πρωθυπουργών ή ακόμη και πρωθυπουργοί. Πρώην βέβαια. Όχι, νυν. Μια που είπαμε νυν, έχει πει πάρα πολλά όχι ο Αντώνης Σαμαρά στην Τρόικα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Άλλωστε, γι' αυτό νιώθουμε και μια υπερηφάνεια. Αν τη νιώθουμε, είναι γι' αυτό το λόγο. Για τα όχι που έχει πει και ο Σαμαρά και ο Βενιζέλο. Δεν το λέμε εμεί, ούτε καν το πιστεύουμε ούτε καν το πιστεύει, αλλά το λέει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και μάλιστα διδύκαμε και το νημόνιο αδιάβαση. Κάπου όχι έχει πει, κύριε Παυλόπουλε, η τρόικα, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έχουν πει ένα, όχι, με έχεις θυμίσει την Τρόικα. Πείτε μου ένα. Πολλά. Πείτε μου ένα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. Για Ήδη, Αυτό που συζητάμε ό, τώρα, ό περνάει. οι κόκκινες γραμμές, όχι περνάει. κύριε Λιάτσο. Ό όχι. Όχι. οι προδότες διατηρήσαμε τη χώρα ζωντανή. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έχουν πει ένα όχι μέχρι στιγμή στην Τρόικα. Πείτε Πολλά. Πολλά. Το μόνο όχι που μπορεί να πει ο Σαμαράς στην Τρόικα είναι το όχι σεξ πριν το γάμο. Όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχουμε παρακολουθήσει. Μας λέει ότι τα λέει αλλά δεν τον πιστεύουν ούτε... Η αρμή από τα πλακάκια στο μέγαρο Μαξίμου. Αργύρης Δινόπουλος, θυμόμαστε πριν λίγο καιρό, είχε ρίξει κάτι βολέ προ τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πετυχημένε είναι η αλήθεια ότι κυκλοφορεί με GPS ο Κυριακό στη Β' Αθήνας, γιατί δεν την ξέρει, δεν υπάρχει και λόγο να τη μάθει. Έτσι κι αλλιώ θα βγαίνει και μόνο με το όνομα. Σε ένα υπόγειο να τον κλείσουμε, πάλι θα βγαίνει ο Κυριακό Μητσοτάκη, επειδή αρέσει στου ψηφοφόρου να ψηφίζουν γιου. γενικότερα παλαιότερων πολιτικών. Έχουν μια εμπιστοσύνη. Στην διαδικασία γονιμοποίησης ενός ηγέτη παραξενιές του ελληνικού λαού ή επιλογέ Όποιο θέλει κάνει ό,τι θέλει. Αφού τα είχε πει αυτά λοιπόν, τα θυμόμαστε τότε ότι δεν βλέπει την κοινωνία με link και ότι δεν κυκλοφορεί με GPS, ευθείε βόλες προς τον Κυριάκο και για τον Άδων με τα βιβλία και τα υπόλοιπα, χτες βγήκε να πει το ακριβώς αντίθετο. Ε, επειδή υπάρχει και μία δαιμονοποίηση κάποιων εκλογικών περιφερειών, θέλω να σας πω, Ότι εμεί, mm -hmm. όλοι όσου αναφέρατε, είμαστε πάνω απ' όλα νεοδημοκράτε. Και ακούστε, κύριε Μπογδάνε, όλου μα. Και σαν... οι τέσσερι μα. Σα παρακαλώ, αφήστε με να τρέξω. Ένα λαϊκή δεξιά, ένα φιλελεύθερο. Και η νέα δημοκρατία είναι ενιαία. Δεν τον άρμε. Από εκεί και πέρα, εμά, κύριε Μπογδάνε, όλου όσου αναφέρατε, μα ενδιαφέρουν πάνω απ' όλα τα ασταύρωτα ψηφοδέλτια. Βέβαια. Δηλαδή τα ψηφοδέλτια τα οποία πάνε στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβερνητική γραμμή είναι μπετόναρμε. Μας ενδιαφέρουν πάνω απ' όλα τα ασταύρωτα ψηφοδέλτια. Βέβαια. Δηλαδή τα ψηφοδέλτια τα οποία πάνε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μια τέτοια αγωνία για το πώς θα πάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αφού όταν γίνουν οι εκλογές και τα βράδια εκεί μετράμε Το πρώτο βράδυ τα αποτελέσματα το δεύτερο του σταυρούς Δεν τους νοιάζει το δεύτερο βράδυ, μόνο το πρώτο Πώς θα πάνε τα σταύρωτα α, ψηφοδέλτια Τέτοια αυτοθυσία έχει να δει ο κόσμος πάρα πολλά χρόνια Πάρα πολλά χρόνια Επειδή αύριο είναι και Τετάρτη Οκτωβρίου Σαν αύριο Εθνάρχης Το χιούμορ σε αυτό τον τόπο κρατάει από, από πάρα πολλά χρόνια Σαν αύριο ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνο Καραμαλής, οπότε να μείνει αφαίρωματά και έτσι πηγαίνοντας και προς τις διαφημίσεις, είναι καλό να το κάνουμε την παραμονή της εορτής. Διαλέξαμε έναν τυχαίο για να θυμίσει τι ακριβώς είναι. Είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ πολλών στελεχών, από τον Κώστα Καραμαλή, την Άννα Τον Αργύρη Ντινόπουλο, τον Γιακουμάτο, τον Άδων, τη βούλτεψη τους Φρέσκους και τους παλιότους Ρουσόπουλο, Αντόναρο, όχι κανέναν από αυτούς. Διαλέξαμε μόνο έναν, νομίζω περιγράφει ακριβώς που έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία, είναι ο κύριος Μπαλτάκος. Μία απάντηση μόνο, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Η κυβερνητική γραμμή είναι μπετόναρμε. Να πέσει το ταβάνι και να με πλακώσει. Μπετόναρμε. Αυτό που ξέρουμε ως μπετόναρμε, αυτό ακριβώς είναι και η κυβερνητική γραμμή. Στην εβδομάδα της απελπισίας που ξεκινάει τη Δευτέρα θα την απολαύσουμε όλοι μαζί. Ο πρόεδρος έχει κάτι να πει και πρέπει να τον καλέσει στο βήμα. Κύριε πρόεδρε, μιλήστε μας. Ζήτω Ιονέ, ζήτω ΙΝΑ, ζήτω, ΙΝΑ, ζήτω η Εθνική σα! Και με τη νίκη! Έχω την αίσθηση τώρα Με αυτά που έρχονται Θα δείτε μουνάκια στην μικρή οθόνη μουάκια. Μουνάκια! Κύριε Πρόεδρε Μιλήστε μας. Θα φανούμε αντάξει αυτών των προσδοκιών. Η νέα νέα δημοκρατία θα γίνει η ελπίδα τη Ελλάδα. Τι θα γίνει, είναι η ελπίδα τη Ελλάδα. Η ελπίδα τη Ελλάδα λέει ο Τσίπρας ότι θα γίνει. Αλλά εμεί έχουμε αυτή την ελπίδα, την έχουμε δοκιμάσει. Δοκιμασμένη, σταθερή. συνομιλή και με του ξένου, είναι ο μόνο, όπω είπε ο Μπάμπης, Οπότε τι άλλο να θέλει. Έχει αυτό το βάρο το ψυχολογικό, όπω του Πρέπει να μαζέψουμε μια μέρα όλα αυτά. Τα καλά του Σαμαρά, όπως τα λένε κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι γύρω μας γιατί ο ίδιος δεν τα λέει τουλάχιστον αυτό να το, το αναγνωρίσουμε δεν τα λέει ακόμα γιατί λόγω πανικού που κι αυτός έρχεται μετά τη βδομάδα της απελπισίας μάλλον θα αρχίσουμε και τέτοιου τύπου διατυπώσεις και φράσεις εδώ είναι η ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα μία με δύο, 211, 208, 200 το γνωστό τηλέφωνο ξέρετε ποιος απαντάει εκεί μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπά κ Gr, και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειοκρατία, αλκενό του μηνυμάτου, αποστολεί στο 54 100. Ο Νίκο Αβρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και επειδή αύριο έχουμε γενέθλια, κλείνει τα 40. Τα κάναν τα 40, αλλά θα τα ξανακάνουν τα 40, γιατί τέτοια 40 πρέπει να γίνονται σε δόσει. Να δώσουμε τι ευχέ και να θυμηθούμε επίση μια ευληματική μορφή του χώρου, όχι μόνο του χώρου, αλλά και του χάρου. Η Νέα Δημοκρατία προχωρεί με ψηλά τι σημαίε του αγώνα. Περισσότερο ενωμένοι και περισσότερο αποφασισμένοι παρά ποτέ Και είναι έτοιμοι για καινούργιους αγώνες Καινούργιες νίκες και καινούργιες ευθύνες Απέναντι του λαού και του έθνους Ζήτω η Ζήτω η νέα δημοκρατία Κυβερνητική γραμμή Είναι βετόν Λε δεν πάω να κόψω το τελεμό σας Άντε βρε Και δεν αντέχει το δοκάρι Έχω την αίσθηση τώρα Με αυτά που έρχονται Θα δείτε μουνάκια στην μικρή οθόνη Μουνάκια Μουνάκια Προδότες διατηρήσαμε τη χώρα ζωντανή ζήτω η νέα δημοκρατία ας είναι ελαφρό το χώμα που θα την σκεπάσει Είναι δεν να το να αρθρέμβανε. Δεν θα παρακόψω τα λαιμό σαν. Και δεν αντέχει το δοκάρι. Α είναι ελαφρό το χώμα που θα τη και πάσει. Αυτή είναι μια αισιόδοξη προσέγγιση, Όχι το τελευταίο που λέει έτσι αλλιώ να είναι ελαφρύ το χώμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά το προηγούμενο ότι δεν αντέχει το δοκάρι γιατί κατά έχει εγκρεμιστεί το σύνολο. Και λέει εδώ ένα ακροάτη, Πολύ πρεμούρα σα έχει πιάσει να πείσετε τον κόσμο ότι υπάρχει πανικό στην κυβέρνηση. Στα ελληνική έμπνευση είναι η προπαγάνδα σα, Κώστα. Στο ερώτημα, ναι. Στα ελληνική έμπνευση είναι η προπαγάνδα μα. Κατά τα άλλα, δεν έχει κανένα πανικό η κυβέρνηση. Έχει δίκιο εσύ. Εμεί λίγο τα φουσκώνουμε εδώ. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Ακριβώ αυτό. Είσαι ένα πολίτη που παρακολουθεί. Ενημερώνεται σωστά και πιάνει τον σφιγμό και διαβάζει και κάποιε τι γραμμέ και πάνω από τι γραμμέ, μπράβη χαρητήρια. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει στο σταυρό του Νότου, ξεκινάει μαζί με το φθηνόπορο και το χειμώνα σιγά σιγά ξεκινάει και οι παραστάσει. Σήμερα ξεκινάει ο Χριστόφο Ραλίκο και ο σπύριο γραμμένο, που όπω λένε, παρουσιάζουν ένα στον άλλον. Για συνήθω λένε, παρουσιάζουν κάτι. Από την παρασκευή σήμερα και κάθε παρασκευή του Οκτώβρι στο σταυρό του Νότου. Τα λέω αυτά γιατί οι τρει που θα πάρετε τώρα στο 2-18-20 θα πάρετε. Διπλέ προσκλήσει για να πάτε σήμερα. Όπω λένε οι δύο φίλοι μα, είναι και φίλοι μα, αλλά είναι και πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνε, ο καθένα στο είδο του και οι δύο μαζί. Ο απρόβλεπτος κωμικό Χριστοφόρο Ζαραλίκος και ο ανατρεπτικό Πύρος Πυρογραφμένο σε μια ξεχωριστή πολυμορφική παράσταση. Αυτό ακριβώ για την πολιτισμό στα πολυμορφικά. Από σήμερα στη σκηνή του Σταυρού του Νότου. Παρουσ... Α, του Νότου, πλά. Το άλλο απέναντι, ε. Ναι, πλά λέει εδώ. Παρουσιάζουν ένα τον άλλον, σχολιάζουν, σατηρίζουν, καυτηριάζουν, τραγουδούν, γελούν, πληρώνονται και φεύγουν. Να και μια πολύ σημαντική αλήθεια. Οπότε, οι τρει που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, φαντάζομαι θα δώσουμε και άλλε προσκλήσει. Δέκα και μισή αρχίζει το βράδυ, στο Σταυρό του Νότου. Πλάς. Μέχρι να πάρετε εσεί τηλέφωνο, έχουμε εμεί εδώ να ακούσουμε ένα Νταϊ, ο οποίο δεν ξέρω για ποιο θέμα το είπε, δεν έχει σημασία. Κρατάμε το Νταϊλίκη γιατί είναι πολύ χρήσιμο στι μέρε μα. Σα καταστρέφω γιατί πιο πολλοί από αυτού είναι φτωχοί. Σα καταστρέφω εξορισμού, σα κυνηγάω και κάποιοι έξυπνοι Θέλω ένα τέτοιο να το πετύχω μπροστά μου. Να μου το πει εδώ στην αίθουσα. Ναι, να ξανανοίξει και ο ποινικό φάκελο. Μην πω. Ντροπή. Ντροπή σε οποιον τα λέει αυτά. Εντάξει, δεν είναι κυβερνητικό ή εσο, κυβερνητικό ή εσο, κομματικό μαχαίρωμα. Δεν θα γίνει τέτοιο καυγά γιατί όπω είπε ο Λοβέρντο, κάποιοι έξυπνοι τα λένε αυτά, όποιον πετύχω. Άρα δεν είναι έξυπνη, άρα δεν είναι μέσα από το Πασόκιν, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Ρεμίστε και ο φίλος Ακροατής ο Κώστας. Το κυβερνητικό σχήμα θα παραμείνει έτσι με την διάβγεια που έχει και την ηρεμία και τη σταθερότητα και κυρίως τη στιβαρότητα για να οδηγεί τη χώρα εκεί που την οδηγεί. Μία ώρα το γαμπιζι βαράει, μία ώρα. Τι συντονίστηκες όμω, είναι ωραίο, σαν μετρονόμος. Του... Α... Πέξε κάρτε τρία τέταρτα. Άμα δεν προλαβαίνει να προσλάβει άτομο να συμβάλει στην ανάπτυξη. Δεν Ας... βγαίνουμε οικονομικά. Είναι... Δηλαδή θέλω να προσλάβω κάποιον τσάμπα. Τσάμπα, ε. Ναι. Χειρότερο και από τον Σαμαρά δηλαδή. Ωχ, λοιπόν. Ό, δεν θέλατε. Σαμαρά, δεν Πάρτα τώρα. Παντού. Θα σου πω, χθε άκουγα τα σοφά λόγια και τι προτάσει του Άδωνη για την ονοματοδοσία δρόμων και πλατιών. Έτσι. Και θέλω να πω το εξή. Μπήκα στον πειρασμό, φίλε, και το ψάξα. Και πε. ότι υπάρχει ο οδό Γεωργιάδου στο κέντρο τη Αθήνα. Το μόνο που δεν ξέρω αν θα κάνει κανεί το συνειρμό είναι πολύ κοντά στη φυλή. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Α το, το συνειρμό όλοι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει και δρόμο σαμαρά σε πληροφορώ. Αντωνίου του Σωτήρο. Δεν δε ξέρω, υπάρχει θα μόνο σαμαρά. Ο κύριο Τουρνάρα, ο οποίο θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ το πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο ο οποίο όταν θα τελειώσει τη ζωή και θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει. Τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μα κράτησε το ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του <σ>... Αντώνιου Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά παράδοση και μια δίπλα κανένα να Ναι, παρακαλώ πολύ. Θέλω να πείτε στο τετράποδο: Υπάρχει πλατεία δοσιλόγων, πλατεία προδοτών, πλατεία εφιάλτη, πλατεία πιλιουγούση. Αλλά εμεί έχουμε να επιδείξουμε την κεσαριανή. Ναι, αλλά γύρω-γύρω δεν το καταλαβαίνει. Πες την κατευθείαν σαμαράν, το καταλαβαίνει ο κόσμο. Αυτό θέλει ο Άδωνη. Ακόμα και το μελιγαλά θα ξανααναδείξουμε. Αν χρειαστεί, θα αναστηθεί και ο Εξαρτάται ο Γερριά τη που θέλει να πάει τώρα. Καλημέρα προσπαλεί. Καλημέρα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε μια πλατεία. Πρώτα να κάνουμε μια πλατεία του καλαματισμού δοσίλευου. Να σου πω, έχω ενημέρωση από το Υπερχονταί. Οι τρει δρόμοι οι οποίοι αλλάζουν όνομα. Ποιοι είναι? Η επέκταση του υλιοφόρων όλωνσίων που φτάνει μέχρι την είσοδο τη χωμαρί, ονομάζεται. Οδός υπερυπουργού Στουρνάρα. Η πάροδος του κέντρου λιμάτων στη Λυκόβρυφη ονομάζεται Άδωνη Γεωργιάδη. Και η λεωφόρος που βγάζει στη Δραπετσόνα για Φιτάλια ονομάζεται Σωτήρα Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα. Μεγάλη δουλειά. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη δρόμη για τους συγκεκριμένους τρεις. Γεια σου Αποστολή Γεια σου Υπόπια, τυχαίο είμαι Ποπάρα είμαι... Κόψε είμαι... τις Φάρα. ποπαριές, όχι ποπαριές εμένα Είμαι, είμαι πολύ χαρούμενο που σε ακούω Γιατί μου είπαν ότι μπορεί να κάνω χρόνια να σε βρω έως... Χρόνια, χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ Σαμπουλή, περιπλανωμενό Απο... Αποστολή Επειδή σα αγαπάω βέβαια Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους Ο Βενιζέλο, πες στο θύμιο. Δεν είπε ποτέ ότι το χρέο είναι 60% του ΑΕΠ και σας καλώ να το ξανακούσετε Αποστόλη, είπε κατά λέξη το χρέο είναι 60% του ΑΕΠ Δεν καταλαβαίνετε ότι το χρέο σα πραγματικά είναι μόνον 60% του ΑΕΠ Μόνον 60 Γιατί ο μπουχόησας απ' την πίνα του αναποδηγεί τα γράμματα Χιόρτικο χιουμόρ? Δεν το πιάνω Αλλά Όχι. ακούγε σε ρογκομενά και ποτέ κομμάτια να γίνουν Μην μπαίνετε άλλο για το Ζαραλίκο. Τους έχουμε τους τρεις ε, γρήγορους, τυχερούς. Αυλονίτη Σωτήρης, Τσόγκας Γιώργος και Βασίλης Θεοχάρης. Θα πάτε στο Σταυρό του Νότου Πλάς, απέναντι. Καλά και στον ίδιο να πάτε, απέναντι θα σας πάνε. Δέκα και μισή ξεκινάει. Πιένετε λίγο νωρίτερα, μην αφήνετε τελευταία στιγμή. Θα πείτε ελληνοφρένια και θα ανοίξουν οι πόρτες. Διάπλατα για σας, καλά να περάσετε. Κυβερνητική γραμμή. Είναι μπετόναρμε. αρμε. δεν να κόψει το λεμόσαν. σας. Άντε ξεκουμπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα την σκεπάσει. Έτσι ακριβώς. Ευχόμαστε όλοι τα καλύτερα. Συνεχίζει ο φίλος Ακροατής εδώ Κώστας. Μου λέει δεν έχει πανικό που το, το χάσα. Ε, ναι, αλλά, ναι νάτο, αλλά έχει κάνει κάποια μέτρα τώρα. Τελευταία μου κατα... τα καταγράφει όλα, Κατάργηση τέλους επιδιδεύματο, η απόδοση ΦΠΑ με την εξόφληση του μολογίου, ε, μείωση φορολογικών συντελεστέ Ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Καλά είναι, μικρέ, πολύ μικρέ ανάσε, αλλά ο ασθενή είναι μάλλον στην εντατική προ ταξίδι. Οπότε θέλω να πω, το καταλαβαίνουμε όλοι. Η κατάσταση είναι τόσο ζωφερή που όλα αυτά. Ελάχιστα μπορούν να ανακουφίσουν ή δεν ανακουφίζουν άμεσα. Ή, το βασικό είναι ότι είναι ψίχουλα. Ε, και τα ψίχουλα, όταν πεινάει κάποιο, δεν είναι άσχημα, αλλά είναι ψίχουλα. Αυτό όμω δεν σημαίνει δεν είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Σε πανικό είναι, το καταλαβαίνει ο καθένα, του βλέπει, κοιτάνε μόνο τι εκλογέ, ξέρουν ότι το Φλεβάρι δεν θα έχουν του 180 και α λένε. Οπότε όλα γίνονται έτσι. Και όπω ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο, επειδή είναι και λίγο αρπακόλα ο τόπο και όλα. Προ το τέλο φαίνεται ο χειρότερο αυτό. Αυτό παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Νόμο δεν είναι το δίκαιο του εργάτη, το λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, λε και υπήρχε πιθανότητα να πει το ακριβώ αντίθετο. Νόμο δεν είναι μόνο το δίκαιο του εργάτη ή ό,τι αρέσει στι συνδικαλιστικέ οργανώσει. Νόμο είναι αυτό το οποίο ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή, από την πλειοψηφία η οποία ανατρέπεται μόνο σε εθνικέ εκλογέ και εφαρμόζεται σε κάθε ευνούνη πολιτεία. Λοιπόν, τα ψέματα τελείωσαν για να το ξαχαρίσουμε μια και καλή. Ο όμω εφαρμοστεί και για την αξιολόγηση και για τι μετατρομέων συμβάσεων. Αν μας αρέσει αυτό το χητικό και το επόμενο που ακολουθεί που πάλι είναι από τον κυριαρχικό Μητσοτάκι από κάποια επιτροπή της βουλή όταν συνεδρία. Είναι, ότι είναι αυτό, ότι ενώ ο Κυριάκος βγαίνει ω πολύ μοντέρνος πολιτικός, πολύ μιλήχιος, ψύχρεμος, δεν είναι κάφρος στα παράθυρα, το ακριβώς αντίστοι, είναι πολύ χαλαρός. Εδώ, επειδή είχαν μπει μέσα στην Επιτροπή και εκπρόσωποι σωματείων, του βγήκε ένας άλλος εαυτός και διαπιστώσαμε ότι το έχει. Τον έχει και τον άλλο εαυτό και περιμένουμε να τον απολαύσουμε. Έχει τη δυνατότητα να επανέλθει. Λοιπόν, ε, θα παρακολούσα κύριε Πρόεδρε λίγο, λιγότερη ε από τους προσεκτημένους φορείς παρακαλώ, κάνω, παρακαλώ καλώ, όσους παρεμβάσουν μπορούν να κάνουν δεν πάνω. κάνουμε κατάληψη κύριοι εδώ είναι βουλή λοιπόν παρακαλώ συμμορφωθείτε παρακαλώ κύριε, συμμορφωθείτε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία συνέβησαν στο κοινοβούλιο πάμε έξω από το κοινοβούλιο στον κυρίαρχο διαφορετικά δηλαδή δηλαδή. διαδικασία έχω κάνει εγώ για να είμαι σήμερα εδώ έχω ξυπνήσει από τι 6 το πρωί Έχω βαφτεί, έχω κάνει διαδρομή με στην κίνηση. Ελληνοφρένεια? ίδια. Γεια σου, αποστολή! Γεια σου, φιλέ! Πες αυτή τη μαύρη που βγαίνει και λέγαμε τη ξύπνη από 6 ώρα το πρωί. Ότι και εμεί ξυπνάμε τι 6 ώρα το πρωί, αλλά δεν πληρώνουμε τόσο αυτή Α, πολύ καλό. Που βγαίνει κάθε πρωί το μπαδάκι με το μαλί φτιαγμένο. Εμεί δεν χρειάζεται να φτιάξουμε και μαλί, αφού δεν έχουμε λεφτά. Γιατί είσαι μαλί? Εννοείται. Το μαλί πώ είναι, Ναι, γεια σα. Γεια σα. Σταρ Τι στάρ, Μαρ Δεν έχω πάρει στο κανάλι. Όχι στο κανάλι έχετε πάρει στάματα. Εμπρό στον αγώνα. Α, στα... στάματα. Τι λέτε μόλι, με κοροϊδεύετε. Εδώ είστε με κοροϊδέστιε πριν σωστά. Όχι, όχι αλήθεια να πάρω στάνι γιατί για ένα θέμα τέλο πάντων. Που... Τι θα βγει τατιά. Για πε. Ο... Μη βγει γιατί έχω κουβολιάκια φαινίε, σοβαρή. Έμειρά στο τέτοιον που έγινε να πάρω. <συσκλή> όχι, ρεφίλε. Μην άλλα, τον είπε. Είναι μινά, μιλάρα. <συσκλή> Ό,τι να είναι καλά. Ναι, μια χαρά μου εδώ. Καλά, γιατί σε ρώτησα κιόλα, να σε καλά. Άδεια. Ναι. Παρακαλώ Ναι για το πλυντήριο πήρα τηλέφωνο Ποιο πλυντήριο Το πλυντήριο που θέλω να μου φτιάξω Τι έχει το πλυντήριο Έχει χαλάσει Έχει χαλάσει Ναι Μήπως δεν βάζετε την ειδική ταμπλέτα για τα άλατα Όχι βάζω και την ειδική ταμπλέτα Έχω βάλει και, και το καθαρίζω και το φίλτρο Αλλά δεν ξέρω γιατί βγάζει νερά ρε γάμο το Αποσκληρητικό βάζεις Από... Σκληρητικό. Όχι, δεν έχω βάλει, φίλε, σκληρητικό. Γι' αυτό. Τι να βάλω, δηλαδή. Αποσκληρητικό. Και πώ, πώς θα το βάλω αυτό, πού θα το βάλω. Στην τριπούλα, πού θα το βάλει. Σε ποια τριπούλα. Μέσα από τον κάδο τον έχει δει. Όχι. Δεν έχει δει ότι έχει κάδο το πλητήριο. Δεν έχει κάδο. Τι έχει το πλητήριο. Ένα βαρέλι είναι και γυρνάει. Αυτό το βαρέλι είναι ο παιδί μου. Ναι. Τι περιμένει να δει κάδο που έχουν έξω τα σκουπίδια, σκουπίδια <laughs> Το βαρέλι. Το κακάλωβα, ναι πες, τι να κάνω τι, τι πρέπει, τι πρέπει να ρίξω, τι. Το βαρέλι έχει κάτι τρυπούλε. Στι Σεις θα πάσε μία μία με το φάρμακο που θα σου δώσω εγώ τη αντισκληρέξ πως λέγεται; α, α, α, α, να το δω. Το πουλάω μόνο εγώ είμαι ο έμπερος, ο Καλώ, σαν τη σκληρέξ. Ναι, η είναι. Και θα πα μέσα με τον μπουκαλάκι που θα σου δώσω, θα βάλει το κεφάλι σου μέσα στο πλυντήριο και θα στάζει δυο σταγόνε σε κάθε τριπούλα. γύρω-γύρω. Και τι θα κάνω, εγώ με το πλυντήριο το κεφάλι μου θα βάλω. Ναι, χωράει και το πόδι, τι να σου πω, τι θε. Μπε ολόκληρο μέσα να κάνει τον πορτικό. Είναι και για πλυντήρια, από πυρά. Για πλυντήρια είναι, ναι. Μάλιστα. Σκλη, okay. Σκληρέξ, σκληρι, από σκληριντέξ, πώ το πάω. Η εταιρεία, ναι. Είναι και το φάρμακο το ειδικό που δίνω εγώ. Ωραία, ωραία. Εντάξει, Μάλιστα. θα μπει μέσα, θα κάνει τον Ποντικό, χεράκι από δαράκια να πηγαίνει γύρω-γύρω και να πάει αγώνα παντού. Εντάξει, την ευχαριστώ πάρα πολύ για καλά, αφού έδωσα λύση, χαρά μου. Ευχαριστώ. Το φάρμακο θα το παραγγείλει, τι θα γίνει. <laughs> από πού θα το πάρω. Από μένα θα το πάρει. Το έξυπνο <laughs> από σκληρινέξ είναι. Πού είσαι εσύ. Εδώ είμαι. Πού? Στο στέλνο, παιδί μου, στη βαλαωρή του. Πού να είμαι, όπου έξυπνο πού? και βαλαωρή του. Βαλαωρή του, βαλαωρή του, από σκληνιδέξι. Ναι, ναι, η εταιρεία. Έλα από εδώ. Θε να είσαι από εδώ, έλα. κυβερνητική γραμμή. Είναι μπετόναρμε. Ρε δεν να το τελεμό σας. Άντε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα την σκεπάσει. Αυτό το χιτικό είναι για τη γιορτή που έχουμε. Αύριο τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο φίλος Ακροατής ο Κώστας τον παρεξήγησε αλλά... Από το κείμενο δεν φαίνεται η λεπτή ηρωνία. Γιατί μου λέει Ιρωνικά, ηρωνικό ήταν το ύφο, όχι υπέρμαχο τη κυβέρνηση, δεν πειράζει, τα φιλιά μα κτλ. Είναι αυτό που έλεγε ότι δεν είσαι πανικό, το έλεγε ηρωνικά. Την ανάποδα, αλλά πού να φανεί εδώ σε ένα κείμενο, σε μια οθόνη που τα περισσότερα μηνύματα είναι λίγο κούκου, ε, φιλοκυβερνητικά δηλαδή, ή φιλο δεν ξέρω εγώ τι άλλο φίλο μπορεί να είναι κάποια. Όχι τα περισσότερα, είναι αρκετά, αρκετά εν περιπτώσει. Οπότε αυτό δεν είναι δείγμα, η οθόνη εδώ μπροστά μπορεί καμιά φορά να μας παρασύρει γιατί δεν... όσοι ακούνε δεν στέλνουν μήνυμα, είναι μια ειδική κατηγορία κροατών που ή παίρνουν τηλέφωνο ή έχουν το κέφι, τη χαρά, τη διάθεση, την όρεξη, το χρόνο και τη δυνατότητα, την τεχνική πολλές φορές να πάνε σε μια οθόνη και να γράψουν ένα μήνυμα ή έχουν τα οικονομικά τα δεδομένα για να στείλουν από το κινητό. Ε... Η Χριστοφιλοπούλου, η Εύη, την οποία την ακούσαμε και νωρίτερα να αυτοχαρακτηρίζεται έτσι όπως αυτοχαρακτηρίστηκε, αλλά να λέει ότι έσωσε τη χώρα, εμ, μπήκε με, με πλαστό πτυχίο στο ΠΑΣΟΚ. Όταν διορίστηκε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί περί αυτού πρόκειται, με διορισμού μπαίναν όλοι αυτοί, εμ, είχε μπει με πλαστό πτυχίο. Όμω είναι τίμια, έντιμη, το αναγνώρισε στη Βουλή και είπε ότι δεν θέλει να πάρει σύνταξη. Σας σα έφερα ένα πτυχίο το οποίο ήταν άκυρο και έγκυρο. Πλαστό, δηλαδή. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Ναι, σα έφερα λοιπόν το πτυχίο μου που ήταν πλαστό. Εγώ, εσείς θέλετε, ε, εσείς θέλετε εγώ Παρακαλώ. να πάρω το σύνταξη του δημοσίου. Εγώ που έφερα στο δημόσιο, το πτυχίο μου που ήταν πλαστό. Θέλετε εγώ να πάρω σύνταξη. Ε, δεν πρέπει. Ήθελω μικρόπουλο από κάτω να τη δώσει σύνταξη τώρα που θα γίνει οργό. Δεν πειράζει. Εμείς νομίζουμε ότι αξίζει να πάρει σύνταξη και σύντομα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, Όχι μόνο αυτή. Σιγάκι είναι και από του καλύτερου, και από τι καλύτερε, αλλά και οι υπόλοιποι γενικότερα. Ε, έχουμε παραγγελίε όπως κάθε Παρασκευή. Θα σας πάνε σιγά σιγά στο μαγκαζίνο, Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Ακριβοπούλου. Γεια σα. <Το> Βγαίνω από το μητάτο, μαγει το, μαζιο Κωνσταντινάτο. Και τα ρούχα μου βρώμουνε τραγίλα. Ο Βαναθεμάτο με καμεάνω κάτω. Για παρτιτσίε γίνεσαι ένα χωριό ξεφτύλα. Θέλω να βάλει στον Σπύρο να λέει ότι θα πάρει τα λεφτά του, όλη αυτή την παπουγιά που είπε. Βάλε το φορές για να το χονέψω και βάλει και μια φορά την Μανολίδου να λέει θα καταρρεύσει αμέσως μετά. Αυτό μια φορά εκείνη τη χωνεύω. Αν πέσεις κυβέρνηση θα τα την τα λεφτά Πότε να αν σε δείξεις κάμερα τώρα, το Θα Τα να Cosmo, tra tra ma Αφιέρωμα στα λιώσια Τι αφιέρωμα να βάλω στα λιώσια Στα λιώσια που πήρε ο άλλος και σέβριζε. παρακαλώ. Το κύριο Καλαμούκη ήθελα. Όχι, δεν γίνεται ο κύριο Καλαμούκη. Αν θέλετε θα μιλήσετε με μένα. ο μαλάκα Α, τώρα μαλάκασε. Είδε η κερατέα πώ επηγενήκει η κερατέα. Εσύ στα λιώσια τι έκανε, γι' αυτό έχει τα σκουπίδια ηλίθια. Πάρετε πάρει ο μαλάκα από πέρα. Ή νομίζω τα αφήσετε εδώ πέρα. Θα πάρουμε τα σκουπίδια, κάτσε στο σπίτι σου και περίμενε να τα πάρουμε. Ζω. Σπίτι σου δεν τα φέρω. Ναι, ναι. Θέω ο Δήμο αν τη ρώει να το μήκρι για το σπίτι σου. Είδε η κερατέα. Κάτσε και μαλα Τις άδειες και τα πάμπρες ταχεσμένα Α έτσι ε? Ναι Ε φερτοντικά σου βρε μ' α** από πέρα και να σου πω εγώ Α δε, και τα φας Του σου δεν τρέπεσαι και τα λιώσια είσαι Κι ε, σου πρέπει Έλα πολύ βρομιάρη Μια να χαθείς να χάνεις Θα πω τσι Παναγίας να κάνω αρτοπλασία Στο καβενίο άμα με δει να δώσει σημασία, σημασία. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Αγαπημένη το πολλό Παρασκευή, αφιέρωση. Βάζει τον μπάγκαλο να λέει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, τώρα σε φτιάχνω λίγο. Μετά βάζει αυτό που έλεγε το Πασόκ είναι μια βουλωμένη τουαλέτα. Αλλά το αλλάζει. Δεν βάζει το Πασόκ λέει ότι ΣΥΡΙΖΑ είναι μια βουλωμένη τουαλέτα. Και στο τέλο βάζει τον Κωνσταντίνο που έλεγε πάει, αυτό την ψώνησε. Πε του καλαμούκι, μη γελάσει γιατί θα τον μπλακώσει. <laughs> ναι, δεν θα γελάσουμε. Τέλο πάντων. <laughs> Εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν <laughs> <laughs> σα πιστεύω. Μα πώς πήγε το χέρι σα. Ποια να κάνω, δεν με δυσκολία Αλλά Το πήγε Είναι μια βουλωμένη τουαλέτα μέσα στην οποία αναπτύσσονται κύριος είδε Τη μικρόβια υπατήτητας και μηνικίτας Και την οποία έχω δει με τα μάτια μου Αμάν, την ψώνησε Και ένα από το μητά το μαγιό Κωνσταντινά και τα ρούχα μου βρώμουνε τραγύλα Όχω ένα θεμάτο με κάμε άνω κάτω Για παρτιτσί εγγύνηκα σε ένα χωριό ξεφτύλα Τρα τρα Ναι, αποστόλη. Ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή, Παρασκευή, είναι μωρί. Α, την Παρασκευή. Λέγε. <laughs> λοιπόν, επειδή είμαι που με Έλληνε είδα, θέλω να βάλει από τους πανκς Ρωμάνα τον Έλληνα. Το ΣΥΒΑΣ δεν με πιάνει, πίνω κούπες με βέντσι Ούνα και παρέας τον καταψίχθητη πάντα κρέας Με είχε κάθε βράδυ με στη δική της Και θα μονάχω το YouTube τη με κουνάλι Να ακούσουμε την Παρασκευή, με το εξαιρετικό χιτικό που φτιάξατε τον Ιούλιο Για το μετρό της Θεσσαλωμίκης Θα το Επόμενη στάση Άγαλμα Βενιζέο. Επόμενη στάση Βούλγαρη Παόκια. Προσοχή στο βατζάκι μεταξύ Παγουνιού και Πιτζουλιού. Μαλάκα, εσύ με το κραπέ. Βάλω το χέρι μέσα να φύγει. Και πιάνει το ραντάκι. Πάμε. Επόμενη στάση Νεάπο. Φουγάσα με σκαλί. Προχωρούμε μπροστά, πρόνος ανώδους στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μα μάτια. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Επόμενη στάση. Ισό, Ισό. Αγυρνάει Μα κουμαρακιά. Αγυρνάει. Μα Επόμενη στάση, τούμπα. Next station, τούμπ. dla Ggle pony stasi Mari ma pasa Anka te się očiiri sło ty korrytuga prizy. Ta najše pesi brumita што pa to ma na фryzy, a ze spobekatawi se sa toе rimo knisi, kude ne vreti ćemo te pa spaznali tugisi A в to i tam A napimeni to bolo. Πασχολεί? Ναι. Καλησπέρα. Θέλω να παίζετε συνεχώ το σποτάκι αυτό με το Σαμαρά με την ανάπτυξη και από κάτω τη βουλιουκλάκι με τον Κριστέφανο. Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα. Ναι. Παρακαλώ, πα, πα, πα, παντοπολείων η αυτονία? Από εδώ και στο εξή. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Η κατάσταση συνέχεια θα βελτιώνεται. Ακού και Να στείλει σπίτι, ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα Σε εκείνα τα Τημάζα που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Όλο και περισσότεροι θα βλέπουν τα εισοδήματά του να αυξάνονται. Κουτί, κουτί, Α, ακούς και Στέφανε, κουτί είναι ευρύκοκοκο. Τα εισοδήματα δεν μένουν στον κατώτατο μισθό, ανεβαίνουν και εκείνα. Μια ταχύρυθμη ανάπτυξη μερικών ετών θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι. Δύο κουτιά μερμελάδα και βόλικο ζαμπόν. Ο τουρισμό. 225.000 πρόσθετε θέσει εργασία. Άκου και στέφανε, βάλε έξι σοκολάτες από δύο για τον καθένα. Ναι, εκείνος του γάλακτος. Τα logistics, 45.000 θέσεις εργασία. Η φαρμακευτική βιομηχανία, 25.000 θέσεις εργασία. Η ναυτιλία, 70.000 θέσεις εργασία. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση Ελλάδα ως το 2020 θα είχε ανακτήσει την ευημερία που είχε πριν την κρίση Θα το κάψουμε από ψυχή Στέφανη, δεν θα το κάψουμε Και ένα από το Μητάτο Μάγιο Κωνσταντινάτο Και τα ρούχα μου βρώμουνε τραγίλα Όχω ένα θεμάτο με κάμε κάτω Για παρτιτζή γενικά σε ένα χωριό ξεφτύλα Τρατρατραγίλα Καζόνο πινακίδες όξα από τον Άγιο Σύλλα Τρα, Το Σίβας με πιάνει ποινοκούπες με βενζίνα hey. Καρότσι, με, κάτσε Είχαμε <σχεστή> Ναι! Εράνε <Έρα, ρε>, μ' λ** <σχεστή> μια ώρα να το σηκώσεις! <σχεστή> Αποστόλης! Το ξέρω! Κομμένα τα μ**λακα! <σχεστή> <σχεστή> Γιατί! Έτσι! Αφού είσαι, λοιπόν! Αποστόλης! Αποστόλη! λέγε. Μια και είναι τέτοια ημέρα σήμερα. Κι Αμ... ημέρα είναι σήμερα? Ε, αυτό που γίνεται με κάτι στην Αθήνα με τους τσιγκάνου. Έλα λέμε τα με τους συγκάνους γίνεται. Δεν γίνεται, γίνεται με τους ανθρώπους, με τους συγκάνους γίνεται. Τι, την γράφει τη βουλεύση, λοιπόν. Ότι μπορώ. Βάλε, αν μπορείς, ε, στο τέλος το, το πολιτισμένο το γύφτο να γελάσουμε λιγάκι. Εγώ είμαι. Κρατιστή είσαι ρε φιλεύ. Κακό είναι. Κακό. Γιατί και ο καρατζαφέρη με αυτά και με αυτά πήρε 6% Πέντε. Σοβαρά. Γιατί. Ο Άδωνη κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστή. Συγγνώμη να σε κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω έξι παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιου υπάλληλου. Μένουν σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια. Αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό. Καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει δίνα πληρώσουν. Τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστή όμω. Είσαι όμω γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν μ' ακούει, ρε φίλε. Ε, αφού είσαι γύφτο συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστή τώρα, σα λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω πήγανε. Πήγανε. Με του δικού μα. Με του δικού τα... μα. Έλληνα σήμερα. Τον Παλαμό, αλλά Έλληνα. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμο θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνει; θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο. Δεν είναι γύφτο τέτοιο. Α τι γύφτο, σε καρέκλες. Όχι. Τι γύφτο. Σίδερα, έχω. Α, μέταλα. μέταλλα. Α, και... όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. Είναι 400 το γραμμάριο χρυσό. Τόπια. Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι. Ναι, το αντιμαχίζει. Ωραία. Μαρκίζει, Λ... δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ιδέα. Για αυτό τον λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάνε να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, να μα εξαιρέσουμε. Του που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβουλταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει. Γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και. Σε εμά και τόσο, από την τράπεζα η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι, Τι είναι, ο ιδιοκτήτη των σπιτιών μα είναι, Τι είναι. ένα μα θα σου ρίξω λανέιδ. να σε <ΣΣΣΣ>